και Παρακολουθούσα στην act μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που κάνει ο συνάδελφος ο Πατρίλη Παδίδης, όπου εκεί έχει την πολυτέλεια να ακούσει τους καλεσμένους, διότι δεν τους διακόπτει κανείς ε, συνεχώς, έχουν τη δυνατότητα οι καλεσμένοι που είναι πάντα εκλεκτοί να ολοκληρώσουν τη σκέψη τους. Και μεταξύ των άλλων άκουγα και τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος Κατέθεσε εκεί τον συλλογισμό του, ο οποίος εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και τον κάλεσα. Είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλή σα μέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σα μέρα. Τι κάνετε. Ε, προσπαθώ να κάνω καλά. Ε, Προσπαθείτε να κάνετε καλά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ο, το διακύβευμα σε αυτέ τις εκλογές, έτσι όπως το είσαι απόψε για περισσότεροι ψηφοφόροι, όπως το εισπράξαμε, ήταν... είχε ένα διαδεκτικό ή... Ήταν υπερ ή κατά του μνημονίου. Έτσι ψήφισαν, έχω την αίσθηση, οι Έλληνες. Έχετε και εσείς την άποψη. Ε, δεν την έχω, θα έλεγα. Αυτό Έχει. θα σας πω γιατί. Έχει. Όχι γιατί δεν ε, τους απασχολούσε το μνημόνιο, αλλά διότι ε, το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα Έχει. δείχνει Έχει. ότι η κοινωνία, παρόλο ότι υποτιμάμε την νοημοσύνη της... Ε, έχει, είχε ε, ως διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές την αιτία, την πρωτογενή αιτία της κρίσης η οποία ε, εκδηλώθηκε με το αποτέλεσμά της το μνημόνιο το μνημόνιο δεν ήρθε από τον ουρανό ε, ούτε μας, ε, μάλλον η αιτία του μνημονίου ήρθε από το εξωτερικό δεν είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας της ελληνικής κρίσης με εκείνων των ΗΠΑ Πολιτιών και άλλων χωρών παραδείγματος χάρη εκεί ε, έχουμε το γενικό φαινόμενο που ε, η σχετική ισορροπία που υπήρχε μεταξύ ε, κοινωνίας κράτους και αγορών έχει ανατραπεί υπέρ των αγορών οι κοινωνίες είναι σε πολιτική αδυναμία, οι αγορές κάνουν ό,τι θέλουν έχει μετασχηματιστεί ο οικονομικός ε, ορίζοντας ε, διεθνώς ε, επομένως οι τράπεζες κυρίως ε, από την αυτορύθμιση οδήγησαν στην απορύθμιση υπήρχε, ε, όμως το... Το υπήρχε όμως το κράτος που έπαιξε ένα ρόλο ε, κανονιστικοποίησης δηλαδή ξανάβαλε τα πράγματα σε μια σειρά εδώ η κρίση δεν ήρθε εξαιτίας αυτού του γεγονότος Λέτε ότι οι Έλληνες οι ψηφοπόροι είχαν αυτό το κριτήριο και πλήρωσαν και ψήφισαν με βάση την ευκαιρία που δημιούργησε το μνημόνιο. Θα σας δώσω το, μια, μια αξιολόγηση, Κύριε ακριβώς. Κύριε. Ακριβώς. Θα ακριβώς. Θα σας δώσω ακριβώς. μια... Απομένως να προκύπτει και από το ότι το 35% του κόσμου γύρισε την πλάστη συνεκλογική διαδικασία. Από πού προκύπτει Όχι αυτό. μόνο αυτό. Προκύπτει από το γεγονός πρώτον ότι μηδένισε ουσιαστικά... Το, ε, αυτούς οι οποίοι θεωρήθηκαν το της κρίσης. Τους εξαφάνισε από το πολιτικό στερέωμα. Και δεύτερον ε, έδωσε ένα τέτοιο αποτέλεσμα ώστε να ε, καταργήσει και τις ιστορικές ηγεμονίες που διαμορφώθηκαν στο πολιτικό σκηνικό, ονομάστηκαν στο παρελθόν δικοματισμός, χωρίς όμως να δημιουργήσει νέε Αρνήθηκε το γεγονός της ηγεμονίας, της κομματικής ηγεμονίας που ε, ίσχυε διαχρονικά στο πολιτικό σύστημα. Αν λοιπόν συνεκτιμήσει κανείς αυτά τα δύο θα διαπιστώσει και πολλά άλλα αλλά αυτά τα δύο. Θα μπορούσαμε να πούμε επομένως ότι αυτή η εκλογική διαδικασία αν μπορούμε να το πούμε ε, έχει το χαρακτηριστικό της υγείας ε, της, της γνώμη. Υγεία είναι μία, ήταν μία υγιής επιλογή. Βεβαίως, και, και η, Καλανία, η κοινωνία... Πούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε η υγιέστατη, υγιέστατη, υγιέστατη, διότι η κοινωνία ε, με αυτή την πράξη της, με αυτή την ψήφο έδειξε ότι είναι πολύ πιο μπροστά ε. και αντιμετωπίζει την πολιτική με υγιέστερους όρου από ό,τι το κομματικό σύστημα. Έχει από πολύ καιρό στοχοποιήσει το κομματικό πολιτικό σύστημα, αυτό που στο τελευταίο μου βιβλίο ε, ονομάζω «Κομματοκρατία και Δυναστικό Κράτος». Ε, δηλαδή, έχει στοχοποιήσει την αιτία της κρίσης και όχι απλώς το αποτέλεσμα. Ε, στο μέτρο που το εκλογικό σύστημα της επέτρεπε δημιούργησε μία άκρος εφυή ε, πραγματικότητα την οποία προσπαθούν τώρα οι κομματικέ δυνάμεις να την ανατρέψουν, ώστε... Δεν τους παίρνει πια. Δεν τους παίρνει, αλλά βλέπετε όμως ότι παίζουν πάνω στο πρώμα της κοινωνίας. Ε, προσπαθούν και διαγωνίζονται μεταξύ τους, ε, προκειμένου να οδηγήσουν σε νέες εκλογές, ελπίζοντας ότι θα βάλουν ξανά θα τα διλήμματα uh -huh. στην κοινωνία, ώστε μέσα από τα διλήμματα να την εξαναγκάσουν να διαμορφώσει καινούργιες συγκεμονίες. Δεν το θέλει αυτό η κοινωνία. Η κοινωνία τους έδειξε την πόρτα. Έδειξε στις κομματικές δυνάμεις όλες την πόρτα. Ορισμένοι ζουν όπως ο ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση μέθης αυτή τη στιγμή. Νομίζει ότι μπορεί χρησιμοποιώντας το ειχείρημα του Ανδρέα Παπανδρέου γιατί το φαντασιώνονται στο βάθος της δεκαετίας του 70, 70 και 80 να ηγεμονεύσουν οικοδομώντας την καταστροφή της χώρας. Διότι εκεί ακριβώς... Εκεί θα είναι η καταστροφή της χώρας. Διότι, ακούστε, ο διαπληκτισμός γύρω από το μνημόνιο, χωρίς να φύγει κανείς την αιτία, οδηγεί στην καταστροφή. Είτε συντασσόμαστε υπέρ ή κατά του μνημονίου είναι πολύ απλό να σκεφτούμε ότι όταν έχουμε τρεις πυλώνες οι οποίοι μας οδήγησαν στο μνημόνιο ε, πρέπει αυτοί να αποκατασταθούν για να βγούμε από το μνημόνιο θα σας δώσω πολύ μικρά χαρακτηριστικά παραδείγματα το, το, το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει γίνει κο, κομματοκρατικό ε, θα μπορούσε κάλιστα λοιπόν να υποθέσει κανείς και να δεχθεί ότι ο υπερδανισμός του κράτους έγινε για λόγους διαπλοκής και διαφθοράς και του κομματικού συστήματος και των διαπλεκομένων γύρω από το κράτος που τους στηρίζουν. Γι' αυτό και η έννοια του πολιτικού κόστου αν έχετε προσέξει στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική πολιτική ζωή, δεν έχει να κάνει με μια συσχέτιση πολιτικών αποφάσεων με την ε, κοινωνία, αλλά με τις ομάδες συμφερόντων που είναι γύρω από την κοινωνία. Μας έβαλαν στον μνημόνιο γιατί δεν ήθελαν να πάρουν αποφάσεις που θα ήταν επώδυνες για τον εαυτό τους, δηλαδή ανατρεπτικές του καθεστώτος που δημιούργησαν και που μας ε, ε, οδήγησαν στην υπερχρέωση. Το ίδιο και... η επομένως, κύριε κατηγητό, αυτή τη στιγμή κανείς δεν βάζει κανένα από τα την επίφαση που δεν μπορούμε να την πούμε και η επίφαση μνημόνιοι ε, εκτός μνημονίου, γιατί αυτό φέρνει μια αλυσιδωτή σειρά από γεγονότα. Να σα πω γιατί, να σας πω ναι, γιατί είναι, είναι επίφαση. Ή αυτό το πράγμα ισχύει, ότι κάνουν δηλαδή την πάπια όλοι σε σχέση με τις οποίες που μας οδήγησαν στο μνημόνιο. Βεβαίως κρύβουν κάτω από το χαλί την ουσία του προβλήματος. Και δέστε λιγάκι, εάν σήμερα, α μην πάμε στο παρελθόν, σήμερα, εάν το πολιτικό σύστημα είχε αποφασίσει να καθαρθεί σε σχέση με το παρελθόν. Να, φε, να στείλει όλα τα σκάνδαλα που συγκάλυψε στη δικαιοσύνη. Να ε, πάψει να έχει απολαβές οι οποίες είναι φαραωνικές σε σχέση με τα προβλήματα και την εξαθήνιωση της χώρας. Να υπαχθεί στη δικαιοσύνη χωρίς τα αναχώματα τα, δημιου, τα οποία δημιουργεί. Το ζήτημα δεν είναι να αλλάξουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, να τον καταργήσουμε και να υπάγεται για τις πολιτικές αποφάσεις και μάλιστα με αυστηρότερες πίνες ο πολιτικός στη δικαιοσύνη. Ε, Από ο Εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, εάν αυτό το μέρος, δεύτερον, εάν τον δεύτερο πυλώνο, δηλαδή την δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, δεν την ανασυγκροτήσουμε ώστε να λειτουργεί προς το συμφέρον της κοινωνίας και επομένως να δώσουμε και να αναγνωρίσουμε και στον πολίτη το ένωμο συμφέρον να δικαιώνεται αυτό στιγμή για ό,τι δεν κάνει η δημόσια διοίκηση για αυτόν και το δικαιούται. Και αν δεν α, άρουμε όλη αυτή την νομοθεσία που οικοδομεί, τη διαπλοκή και τη διαφθορά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να βγούμε από το μνημόνιο. Θα σας πω, δε, απολύτως, επιτρέψτε ναι, μου, ε, επι, επιστρέψτε μου λίγο να σας δώσω Έχομαι, ένα παράδειγμα. Το ακόμα, Μειώσανε και... το, τους μισθούς. Ναι. Εάν κάνανε ε, ήδη απ' την αρχή, αλλά και τώρα, αναδρομική διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων, τι καταθέσει του στι τράπεζε, την εξέλιξη τη ακίνητη περιουσία, με τι φορολογικέ του δηλώσει, θα είχαμε τέτοιον πλούτο συγκεντρώσει από αυτού που τον έχουν και σήμερα, που δεν θα χρειαζόταν να μειωθούν οι και οι συντάξει. Και έδεσε και το ερώτημα και χθε στην έτρια στην, στην εκπομπή του κύρου Σαβίδη. Είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι θα υποφηθούμε από μια αλλαγή πολιτική προ την κατεύθυνση τη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν. Δεν αλλάξουμε αυτό το κράτος. Ποιος θα έρθει να επενδύσει όταν ξέρει ότι θα πρέπει ένα σημαντικό ποσοστό της επένδυσης του πρέπει να το δώσει σε λαδόσημο, Πρέπει να περάσει από τα 40 κύματα για να μπορέσει να τελειώσει τη γραφειοκρατία της επένδυσης. Διότι τον έχουν σε αυτό το καθεστώς της αγγύλωσης για να τον έχουν εξαρτημένο να πάρουν τα δικά τους πριν ε, καταρθώσει να εφαρμόσει την ε, επενδυτική του πολιτική αυτά τα ζητήματα είναι αυτονόητα αλλά καμία πολιτική δύναμη δεν θέλει να τα αγγίξει διότι δεν θέλει να πάρει το, το, το, το μήνυμα της κοινωνίας η κοινωνία <στα> τους έχει απέναντι λοιπόν θα δημιουργείτε κάποιο από τα κόμματα κύριε Καθηγητά <στα> <δημιουργία> πέστε μου ένα αυτή την εξηγίαση την επικαλούνται και την ευαγγελίζονται ποιος στήσεις, πέστε και τη ουσία. Δεν Επειδή της ουσίας δεν το θέλουν, αλλά και σε επίπεδο προγραμματικού λόγου, που δεν έχουν προγραμματικό λόγο, αλλά πέστε μου εσείς ένα κόμμα το οποίο έχει αγγίξει ως προγραμματικό λόγο την αιτία του προβλήματος, δηλαδή τους τρεις αυτούς πυλώνες και δεν έχει κρυφτή, όπως γίνεται πίσω από το μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Ναι, εγώ αυτό το μόνο που βλέπω είναι ότι θέλουν την αλλαγή του εκλογικού νόμου και αυτό... θέλουν να γίνει απλή αναλογική και αυτό είναι κάτι... Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Ο νόμος είναι είναι, αλλά είναι κάτι. Είναι είναι στο το... 100%, το 100 Τώρα, αντισυνταγματικός. Είναι μια απάντηση, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι με την υπερπληροφόρηση που έχουμε αλλά που δεν είναι σε βάθος ή αντιμνημόνιο ή για όλες αυτές τις ευκαιρίες που λέτε εσείς γιατί έχουμε συνεχώς άλληλο συγκρουόμενες απόψεις και μάλιστα από χείλη ειδικών δεν μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα άκρη διότι έχουμε συνδέσει την καταγγελία του μνημονίου με την οικονομική μας καταστροφή και την πείνα και όλα αυτά ακούμε άλλες απόψεις που λένε ότι όχι δεν θα συμβεί έτσι διότι δεν μπορούμε να φύγουμε από την ευρώζα ακούμε χίλια πράγματα και έχουμε τρικυμία στο κρανίο αυτή τη στιγμή. που γιατί λέτε ότι τα κόμματα αφού ψηφίσαν με κριτήριο και με έστικτο ε, σωστό ή είναι τακόμα ψηφίσαν; Ναι αλλά τα... δεν είχαν άλλη επιλογή. Δεν είχαν, στο κόκκαλο, άρα τι θα δεν είχαν άλλη επιλογή διότι ο εκλογικός νόμος τους απαγορεύει να ψηφίσουν και λευκό επομένως δεν τους επιτρέπει να αποδοκιμάσουν με άλλο τρόπο συνολικά μέσω των εκλογών το πολιτικό σύστημα. Το αποδοκίμασαν... Το, το, κάνετε, το, το, ε... έτσι, αυτό το θέμα. Τους έχουν όμως αποδοκιμάσει στο παρελθόν, διότι τους έχουν θέσει σε κατοίκον περιορισμό. Το ξέρετε αυτό. Και τον πρόεδρο του κράτους στη Θεσσαλονίκη τον κατέβασαν από την εξέδρα των επισήμων. Δεν, δεν ήταν για χαλαλέ, ξέρετε. Και να πω κάτι. Η κοινωνία γνωρίζει από ένστικτο ότι και αυτά που είτε ταχτούμε προς το μνημόνιο είτε κατά, εάν δεν επέλθει η ολική ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος και του κράτους θα καταστραφούμε. Δηλαδή είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή και εκτός ευρώ κατά πάσα πιθανότητα, διότι Πρέπει να μείνουμε εντός του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στρατηγικούς λόγους και όχι απλώς για οικονομικούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το αντιληφθούμε αυτό. Και όπως γίνεται η διαχείριση της ελληνικής κρίσης, είναι βέβαιο, εύχομαι να διαψεστώ, αλλά είμαι βαθιά πεπισμένος ότι θα οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη καταστροφή και σε πλήρη, πλήρη αποδόμηση, δηλαδή... Ε, ε, Καταστροφή του πολιτικού συστήματο. Αν καταλαβαίνω καλά, το διατάφτα που προτείνετε, κύριε καθηγητά, είναι ο ίδιο ο πολίτη να απαιτήσει να γίνει ένα μνημόνιο για την Ελλάδα από του Έλληνε. Ένα μνημόνιο για το κράτο και όχι εναντίον τη κοινωνία. Ε, δηλαδή το μνημόνιο οφείλεται στο γεγονό όχι μόνο γιατί μα υπερχρέωσαν, αλλά και γιατί δεν θέλησαν να αγγίξουν ε, του πυλώνες τη καταστροφή μα. Τη φοροδιαφυγή την λειτουργία του κράτους, την παραγωγική απελευθέρωση της κοινωνίας διαρκώς παίρνουν και χειρότερα μέτρα εναντίον της κοινωνίας εναντίον της παραγωγικής δομής της χώρας κανένα όνομος μέτρο για να απελευθερωθεί η, η Ελλάδα του πολιτισμού και της πραγματικής παραγωγής ώστε να ξαναβγούμε στην επιφάνεια αυτό είναι το δράμα αυτής της χώρας δηλαδή του ενδιαφέρει ο κομματικός πατριωτισμός Σύσομους, τον καθένα από την πλευρά του, αλλά όχι η χώρα. Αν πραγματικά της ενιέφερε η χώρα μέχρι τώρα θα έπρεπε να έχουμε κυβέρνηση και τη γνώμη σας. Θα έπρεπε... Είναι, έχει μικρή αξία το αν θα έπρεπε να έχουμε ή όχι. Βεβαίως και έπρεπε να έχουμε, διότι έπρεπε να βάλουν στο τραπέζι, διακομματικά, με μια οικουμενική κυβέρνηση, ε, το κεντρικό πρόβλημα που είναι οι πυλώνες της καταστροφής μας, πολιτικό σύστημα και κράτος. Ε, εάν τους ενδιαφέρει η χώρα, διαγωνίζονται διότι δεν έχουν πρόγραμμα για τη χώρα, έχουν δικαιολογία κρυβόμενη πίσω από το μνημόνιο ή αντιμνημόνιο και έχουν βούληση να υπερβούν αυτό που υπέδειξε η λαϊκή, λαϊκή ατιμιγωρία, δηλαδή το τέλος των ηγεμονιών, και την ανασύνταξη του κομματικού συστήματος πριν καταρρεύσει, γιατί θα καταρρεύσει με μαθηματική ακρίβεια, εάν συνεχίσουν έτσι. Θα οδηγήσουν σε, σε κατάρρευση τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, Πάμε σε βελτίο Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ εγώ. Καλά. Γεια σας.